Οι ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ό,τι συμβαίνει στις γειτονιές της Ελλάδας. Καθολική ήταν η συμμετοχή των γονέων στη συγκέντρωση διαμαρτυρία στο πρώτο υποθημοντικό σχολείο Φλώνας για τις αντίξωες συνθήκες που επικρατούν τις τελευταίες μέρες στο σχολείο με τους μαθητές να κάνουν μάθημα σε παγωμένες αίθουσες για την ΕΡΤ Φλώνα στο Μαγιάδαμ. Συνταλητήριο στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιήσουν οι αγρότες της Ανατολικής μακεδονίας Στράκ στην έκθεση ζουτέχνικα όπως αποφάσιε χτες η γενική τους συνέλευση. Σε έξω σε εσάς, Ετ Σε κινητοποίησεις προχωρούν οι αγρότες της Καστοριάς και τη Δευτέρα στενούν μπλόκο στην αερογέφυρα του Άργου Σορεστικού. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ, Θεοδότα Τσιόπρα. Οι αγρότες της Καρδίτσας βγήκαν σήμερα με τα αγροτικά τους μηχανήματα στο δρόμο του αγώνα, στείνοντα τον μπλόκο της Νίκιας μαζί με τους Λερισαίους και τους Τρικαλινούς. Φρόσω Παύλου, Καρδίτσα, δίκτυο ΕΡΤ Θεσσαλίας. Το μπλόκο της Νίκιας Λάρισας ενίσχυσαν από σήμερα και οι Τρικαλινοί αγρότες, όπου μετέβησαν με κομβόι τρακτέρ από το Μεκαλοχώρι και τη Φαρκαδόνα. Τρίκαλα, Αύριο, σε λαϊκή συνέλευση στην Νότια Ρόδο, θα αποφασίσουν οι αγρότε τη περιοχή μα αν θα κάνουν κινητοποιήσεις και στο νησί μα για την Ερτρόδου Αριστερή Μιαούλη. Σε απόγνωση οι κάτοικοι στο χωριό Μύρα Χαεία λόγω τη κατολίσθηση που σημειώθηκε στην περιοχή του. Σήμερα, τα πρώτα συμπεράσματα τη Επιτροπή των Γεωλόγων επιτόπου κλιμάκιο του Δήμου. Θα ακολουθήσουν και άλλε μετρήσει. Αθανασία Σταμοπούλου, στην Άρτα και τα Γιάννα θα επισκεφθεί το Σαββατοκύριακο ο Γενικό Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδο Δημήτρη Κουτσούμπα. Σωτήρης Αργύρης, Ερτιοανίλου. Παράσταση διαμαρτυρία πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου για τη διάσωση του Ερημίτη έξω από το ξενοδοχείο που κατέλησαν στελέχη τη εταιρεία NCH Capital. Επιλεκτική ενημέρωση από του τελευταίου σε τοπικού δημοσιογράφου για την επένδυση. Για την Άρτ Κέρκυρα Λικούργο η ανοιχτή πρωτοβουλία πολιτών εναντια στην εκχώρηση του αεροδρομίου Δασκαλογιάννης συνεχίζει τις επαφές και τις παρεμβάσεις με δημάρχους και φορείς στα Χανιά. Στόχος είναι στην ανοιχτή εκδήλωση που θα γίνει στις 30 του μήνα στις 7 το απόγευμα στο Επιμελητήριο, να είναι όλοι προσκεκλημένοι και ενημερωμένοι για την ΕΡΤ Χανίων Μαρίνο Μαντακάκη. Καθυσυχαστική είναι η σεισμολόγη για τον ισχυρό σεισμό των 5,4 βαθμών που σημειώθηκε χθε το βράδυ στην Κρήτη, αλλά και για το γεγονό ότι δεν υπήρξαν μετασεισμοί. Όπω λένε, αυτό συμβαίνει όταν έχουμε δονήσει σε μεγάλο εστιακό βάθο. Από την στα Σταυρούλα Κατσουλάκη. Παρατείνεται έω τι 10 Φεβρουαρίου η κατάσταση έκτακτη ανάγκη πολιτική προστασία στους Δήμου του Νόμου Εύρου. Για την Ερτορεστιάδα, Χρυσούλα Σαμουριδού. 2 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια Δυτική Ελλάδα για έργα αποκατάσταση ζημιών από την κακοκαιρία στους Δήμου Πύργου και Ποινίου. Για την Ερτ Πύργου, Μαρία Λάγιου. Πειραγμένε Αντλίε σε πρατήρια αποκαλύπτει η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που έγινε και στο Βόλο. Οι καταναλωτέ πληρώνουν για καύσιμα που δεν καταλήγουν στο ρεζερουάρ του αυτοκινήτου του. Για την Ερτ Μαρία Δημητρίου. Τα 7 ανήλικα προσφυγόπουλα που μένουν στη Μόρια κατά τη διάρκεια των εκδρομών του στη Λέσβο αποτύπωσαν στο χαρτί τα όνειρα και τι προσδοκίε τους. Η κίνηση πολιτών συνύπαρξη διοργάνωσε έκθεση στο μουσικό καφενείο στη Μητυλίνη μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου όπου δίνεται η δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει 72 παιδιά με ένα τραυματισμένο παρελθόν αλλά και ένα ελπιδοφόρο μέλλον. Για την Ερτεγέου Αναστασία Σπυ Προτάσει για την καλύτερη τουριστική προβολή τη ΣΑΜΟΥ κατέθεσε ο Δήμαρχο του Νησιού στην σύσκεψη στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη και προβολή των νησιών που επλήγησαν από το μεταναστευτικό. Σάμος για την Ερτεγέο Χάρη Ζαβουδάκη. Επίσκεψη Σεχείου και Ψαρά θα πραγματοποιήσει το Σάββατο και Κυριακή σε Συνούσε ο Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτική Παναγιώτη Κουρουμπλή για την Ερτεγέο από Τυχείο Πηλιόμιστο την πρωτομή του Νικηφόρου Βρετάκου στο κέντρο του Πειραιά έκλεψαν και έσπασαν άγνωστοι πριν από λίγες μέρες. Επίσης άγνωστοι έβαψαν με μπογιά και την πρωτομή του Λάκωνα Ποιητή που βρίσκεται έξω από το Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Πάρτης, Για την Ερτρίπολη Σπέγγι Μπρούσαλη. Οι 50 καλύτεροι κάθε χρόνο απόφοιτοι των μεγαλύτερων ιατρικών σχολών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών θα οργίζονται στο Μνημείο Τυποκράτης στη Λάρισα. Αυτό είναι ο στόχος Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δήμου Λαρισαίων, ώστε το Μνημείο να γίνει σημείο αναφοράς της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας. Ερκ Μίνα Μαυρογιάννη. Συνεχίζονται οι προβολές του 3ου Διεθνούς Φεστιβάλ του Κίμου Αντέρ Πελοποννήσου με ελεύθερη είσοδο για το κοινό στο Αμφιθέατρο Θεόδωρος Αγιολόπουλος του Εργατικού Κέντρου Καλαμάτας. Για την ΕΡΤ Καλαμάτας, Βαγγέλης Ποτέας. Τη δημιουργία μιας τεχνόπολης, το παραδείγμα της Θεσσαλονίκη, στο εκδησιακό κέντρο, στα κύλα Κοζάνης, με δυνατότητα εγκατάστασης νέων επιχειρήσεων, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Θεοδώρος Καρυπίδης, για την νέα Κοζάνης, Κώστας Δαβάνης. Υπότιτλοι τέλου, σε ένα ταξίδι 10 χρόνων στις επαγγελματικές κατηγορίες για τον Πανθρακικό. Αφού όλα δείχνουν το παιχνίδι με τον πανσεραϊκό την προηγούμενη Κυριακή ήταν και το τελευταίο για την ομάδα της Κομοτηνής στο πρωτάθλημα της Football League για την ΕΡΤ Κομωτινή Σαμαλία Γαριφαλίνου. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.